Ιερός Ναό Παναγία Λαοδηγήτρια. Ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 24 Ιανουαρίου 2011. Στο του πατρός και του Ιού, Υιου, λόγιο το πνεύματο, Βασιλεύου Φουράνια, παράκλητο πνεύμα τη Ελληνική Πέρα, που φορά την κατάναπη, θησαυρό αναγκαθώνει τη ζωή σχοληγός, έλεθε, και να και, πάση, και, και Χρειάς, ψυχά, Καλησπέρα. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε αυτό το θέμα που ανοίξαμε τις προηγούμενες φορές σχετικά με την κτητικότητα και θα προσπαθήσουμε λίγο να το κάνουμε πιο πρακτικό και να το διευρύνουμε. Πριν από όλα όμως, χρειάζεται να κάνουμε μια διευκρίνηση. Ό,τι θα υποθεί και ό,τι υπόθηκε σχετικά με αυτό το θέμα της αγάπης, του έρωτα, της ε, ε, σχετίζεται το σχετίζουμε με την προσωπική μας σχέση με τον Χριστό. Δηλαδή το προσεγγίζουμε με αυτή την θέση και σκοπιά και όχι ως ένα αυτόνομο ψυχολογικό γεγονός που μπορούμε να αναλύσουμε και να διευκρινίσουμε. Αυτά που θέλουμε να πούμε επιθυμούμε να είναι προβολή της προσωπικής μας σχέση με τον Χριστό. Και μόνο έτσι μπορεί να γίνουν κατανοητά. Αν τα δούμε σαν ένα ξεχωριστό γεγονός ε, που αγγίζει μόνο την ψυχολογική διάσταση του ανθρώπου οδηγούμεθα σε, σε έναν ψυχολογισμό. Κάτι τέτοιο δεν, δεν μπορεί να δώσει μεγαλύτερους ορίζοντες στον άνθρωπο αλλά είναι δυνατό να τον μπλοκάρει ακόμη περισσότερο. Άρα πιστεύουμε ότι εάν θέλουμε να βρούμε τον δρόμο της ζωής και της ελευθερίας αυτό ε, χρειάζεται να σχετιστεί με το πρόσωπο του Χριστού. Να δούμε λοιπόν στη συνέχεια. Καταρχήν ας πάρουμε ως παράδειγμα και πρότυπο σχέσεις αυτό που διαβάσαμε χθες στο Ευαγγέλιο που ήταν το γεγονός της θεραπείας του τυφλού από τον Κύριο. η προσέγγιση του τυφλού από τον Κύριο δείχνει και έναν τρόπο προσέγγισης το δικό μας προβλημάτων το δικό μας εσωτερικών προβλημάτων τα οποία ε, ε, βρίσκουν την θεραπεία τους στο γεγονός της προσωπικής αναφοράς και σχέσεις και με τον Θεόν και με κάθε ανθρώπινο πρόσωπο Να δούμε λοιπόν στο Ευαγγέλιο ο τυφλός περνάει ο Κύριος από κοντά νιώθει ο τυφλός ότι γίνεται κάποια φασαρία μαθαίνει ότι περνάει ο Κύριο και τότε ζητεί κράζει κραυγάζει και ζητεί την θεραπεία του, ζητεί το έλεος από τον Κύριο που εκφράζεται ως θεραπεία Το πρώτο στοιχείο ο τυφλός, γιατί το κάνει, γιατί γνωρίζει ότι έχει ανάγκη θεραπείας. Ποιος γνωρίζει ότι έχει ανάγκη θεραπείας αυτός ο οποίος νιώθει ότι είναι ασθενής, πολύ απλά. Δηλαδή να έχει μία αυτογνωσία. Πώς προβάλετε αυτό στα προηγούμενα. Εάν θέλεις να θεραπεύσεις κάτι μέσα σου αν θέλεις να θεραπεύσεις κάτι στην προσωπική σου ζωή χρειάζεται να αμφισβητείς τον εαυτό σου. Οι βεβαιότητες είναι η αναστολή, η ακύρωση οποιασδήποτε μορφής εξέλιξης και, προ, και, και ανάπτυξης του ανθρώπου. Άρα το πρώτο και σημαντικό είναι να νιώθουμε την αναπηρία μας την τύφλωσή μας Σε οποιαδήποτε μορφή λοιπόν σχέσης Και ό,τι και αν κάνουμε Αν ξεκινούμε από αυτή την θέση Προστατευόμαστε Και πνευματικά Αλλά προχωρούμε Και οριμάζουμε και ψυχολογικά Το πρώτο λοιπόν στοιχείο είναι η αμφισβήτηση Και η επίγνωση Του ποιοι είμαστε Σε ποια κατάσταση είμαστε Δηλαδή πολύ απλά Ό,τι και αν κάνουμε, ό,τι και αν μας λένε, δεν παραμυθιαζόμαστε. Το δεύτερο, καταλαβαίνεις ότι, τι κάνει ο τυφλός, δεν μπορείς να ξεπεράσει την τυφλωσή του μόνος σου, δεν μπορείς να θεραπευτεί και τι λέει, ζητάει να θεραπευτεί από κάποιον άλλο. Το δεύτερο λοιπόν στοιχείο είναι να καταλάβουμε ότι μόνοι μας δεν ξεπερνούμε τα προβλήματα. Είτε αυτό θα είναι ο Θεός είτε ο άνθρωπος που στέλνει ο Θεός. Λέει η γραφή «ΟΕ το ΕΝΙ», αλίμωνο στον ένα. Αλίμωνο σε αυτό που απομονώνεται, που πιστεύει στο λογισμό του και νομίζει ότι μόνος του θα λύσει το πρόβλημα του. Άρα τι κάνουμε, ζητούμε την βοήθεια του άλλου που μπορεί να είναι ο άνθρωπος, μπορεί να είναι και ο Θεός. Το ένα συνδέεται με το άλλο. Αν έχεις βεβαιότητες για τον εαυτό σου δεν ζητάς από κανέναν τίποτα, ξέρεις όλα. Αν αρνείσαι τον εαυτό σου, δηλαδή δεν εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου ζητήσεις τη βοήθεια από κάποιον άλλον. Στη συνέχεια λοιπόν καταλαβαίνει ότι η δυνατότητα θεραπεία σου ξεπερνάει και ζητάς τη βοήθεια από κάποιον που μπορεί να την παρέχει και τότε αρχίζεις τη διαδικασία προσωπικής σχέσης με τον Θεό που Αυτός μπορεί να θεραπεύσει το πρόβλημα αλλά δεν πλησιάζει στον Θεό ανεπίγνωστα, αφηρημένα, αόριστα. Η ευθύνη μας είναι όχι έτσι αόριστα λέμε είμαι ένας παλιάνθρωπος και ο Θεός θα με βοηθήσει και τι θα κάνουμε ο Θεός ας με βοηθήσει αλλά η ευθύνη μου ενώπιον του Θεού είναι να ξέρω τι μου γίνεται και να απαυθύνομαι σε Αυτό. Όχι να κρύβω τον εαυτό μου μέσα στις αοριστολογίες. Βεβαίω κάποιος μπορεί να δεν ξέρει τίποτα από τον εαυτό μου. Ναι πες το αυτό δεν ξέρει τίποτα από τον εαυτό μου. Αλλά φίλε μου, αν λες ότι δεν ξέρει τίποτα από τον εαυτό σου και ζητάς τη βοήθεια από τον Θεό είσαι αληθινός αν δεν το παίζεις, αν δεν το παίζεις παντογνώστης στον χώρο που κινείσαι. Και του ανθρώπου που συνδέεσαι. Αυτή είναι μια άλλη υπόκριση για τον Χριστιανό. Λέμε, Θεέ μου, δεν ξέρω τι μου, τίποτα, τι μου γίνεται, αλλά έχουμε τι ισχυρογνωμοσύνε μα και τι βεβαιότητε μα σε αυτό που κάνουμε και αυτό που λέμε. Αυτή είναι μια πάτηνα ψέμα. Εάν εσύ λοιπόν έχει ισχυρή άποψη σε αυτό που λες και κάνει, πώ ειδέτε να λες Θεέ μου, δεν ξέρω τι κάνω, Ελίσσε μου, είναι ψέμα. Άρα ξέρει τι γίνεται. Άρα αυτό που ξέρει πέσω στον Θεό. Και ζήτε το ελαιό του, ζήτε την βοηθειά του. Δηλαδή, χρειάζεται. Να μην δουλεύουμε τον εαυτό μας και τον Θεόν. Εκτιμά πάρα πολύ ο Θεός την έντιμη καρδιά. Την καθαρή καρδία. Και καθαρή καρδία είναι αυτή που δεν παίζει παιχνίδι υποκρισία με τον εαυτό της και με τους άλλους. Το τέταρτο σημείο είναι αυτή η αναζήτηση του Θείου Ελέους της θεία Βοήθειας προϋποθέτει και συνεπάγεται ένα προσωπικό κόστος το προσωπικό κόστος ποιο είναι ότι αφήνομαι στην αβεβαιότητα του Θεού τι σημαίνει αφήνομαι στην αβεβαιότητα του Θεού όταν εγώ ζητώ το έλεος του Θεού δεν έχω τέτοια πίστη και τέτοια σιγουριά ότι ο Θεός θα ανταποκριθήσει το πρόβλημά μου άρα ρισκάρω αν επενδύω στην θεραπεία του εαυτού μου σε έναν Θεό που δεν είναι σίγουρος για μένα αυτό είναι ένα τολμηρό γεγονό, Μια τολμηρή κίνηση. Εκτός βεβαίω, αν αυτό που αναφέρω είναι κάτι πολύ ασήμαντο αν αυτό που το αναφέρει είναι όλη μου η ζωή και καθορίζεται τη ζωή μου και από εκεί κρίνεται η ύπαρξή μου και η χαρά μου ή η θλίψη μου η ύπαρξή μου ή η ανυπαρξία μου σαφώς αυτό είναι και πολύ κάτι δυνατό και προϋποθέτει ανδρία πνευματική. Ανδρείο φρόνημαν. Γι' αυτό άνθρωπος που δεν έχει ανδρείο φρόνημα δεν μπορεί να συνάψει σχέση με τον Θεόν αλλά και με τον συνάνθρωπόν του. Αυτό πως εξηγείται και συνδέεται με την διαπροσωπική σχέση. Και στην διαπροσωπική σχέση δεν πας αφηρημένα, δεν πας αόριστα, πας εγκεκριμένα. Ξέρεις τι σου γίνεται. Είσαι ανοιχτό και ζητά σχέση με τον άλλον άνθρωπο. Και ρισκάρεις, εκτίθεσε. τολμάς, ανήγεις την καρδιά σου. Η καρδιά δεν ανοιγεί εύκολα. Γιατί έχουμε τις μειονεξίες μας, έχουμε τους φόβους μας και, φο... και ο φόβος μας είναι ότι ο άλλο θα μα ακυρώσει θα μας χρησιμοποιήσει, θα μας εκμεταλλευτεί θα μας ακυρώσει ή θα φύγει από κοντά μας και εμείς δεν θέλουμε να χάσουμε κάποιον. Αυτά λοιπόν είναι στοιχεία που μπορούμε να τα προβάλλουμε και στην επικοινωνία την διαπροσωπική. Όταν πραγματικά ο άνθρωπος κοινωνεί της θεία αγάπης όχι απλά θεωρητικά ή φανταστικά αλλά ουσιαστικά αληθινά τότε αποκτά άλλα αισθητήρια και άλλες δυνατότητες για να μπορέσει ο άνθρωπος να λειτουργήσει μια πραγματική σχέση και να σπάσει τους φραγμούς της μοναξιάς του η μοναξιά τι είναι Είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας Τι εννοείται ως μοναξιά Προσέξτε το αυτό παρακαλώ Μοναξιά δεν είναι να μην έχω κάποιον άνθρωπο δίπλα μου Η μοναξιά μου δεν είναι λίγη Γιατί έχω ανθρώπους που μπορούν να μου μιλούν και να μου κάνουν παρέα Η παρέα πολλές φορές είναι το ναρκωτικό στη μοναξιά μου και όχι η νίκη της μοναξιάς μου και η πραγματική σχέση. Ο μοναχικός άνθρωπος, αυτός που έχει μια εσωτερική μοναξιά, αυτός που ζει μοναξιά, κοινωνικοποιείται. Αυτή, το άνοιγμά του σε ένα κοινωνικό πλαίσιο δεν θεραπεύει κατά ανάγκη τη μοναξιά του. Απλώς την κουκουλώνει, την κρύβει. Πραγματική κοινωνία και κατάλυση μοναξιάς είναι ο άνθρωπος που βρήκε έναν άλλον άνθρωπο και άνοιξε τα σωθικά του και γίναν, κα, και γίναν κατανοητά. Δηλαδή τι σημαίνει κοινωνό του άλλου, πώς γνωρίζω τον εαυτό μου, γνωρίζω τον άλλον και έτσι γνωρίζουμε από τον άλλον. Δηλαδή πολύ απλά στο επίπεδο συνάντησης με τον άλλον κρίνεται αν, είμαστε, αν έχουμε μοναξιά ή όχι. Αν με κάποιον άνθρωπο συζητώσει ένα επίπεδο γιατί για τα πολιτικά ή για τη δουλειά μου, λέμε επικοινωνούμε ε, τι επίπεδο είναι, κάνουμε πάρει, να περάσει η ώρα Αν όμως αυτό που είμαι, η ουσία μου μπορώ να το εκθέσω στον άλλο και άλλως να εκθέσει αυτό που πραγματικά είναι και τον ορίζει ως πρόσωπο και γίνεται άνετα αυτό και εξελίσσεται αυτό τότε μιλούμε για πραγματική σχέση και εξαφάνισμα της μοναξιάς. Όταν ο άνθρωπος τώρα αγωνιά να κάνει θόρυβο στον εαυτό του και στο περιβάλλον του, αυτό είναι ένα σύμπτωμα που στο βάθος του αυτούς είναι ένας μοναχικός άνθρωπος άπειρο πραγματικής σχέσης. Όταν ο άνθρωπος σήμερα θέλει να κάνει φασαρία και θέλει να κάνει πολλά πράγματα, ζήτηκε την ενοχή της μοναξιάς του ζει την κόλαση της μοναξιάς του και αυτό είναι αποκατάστατο είναι ένα κουκούλωμα της πραγματικότητα. ο άνθρωπος που ζει την πραγματική σχέση η οποία είπαμε είναι έλκεται, παίρνει αυτή τη δυνατοτήτα από την προσωπική σχέση με τον Θεό έχει ισορροπία ειρήνη μέτρο Αλλιώ οτιδήποτε άλλο μια υπερβολή Εξωστρέφεια, ίσω να δηλώνει έναν άνθρωπο που δεν μοιράζει με κάποιον άλλον άνθρωπο. Και βρίσκει έναν τρόπο, βρίσκει το ναρκωτικό του για να ξεχαστεί. Και επίση, αφού δεν βρήκε τη δυνατότητα να μοιραστεί ζωή του με κάποιον άνθρωπο, ούτε με τον Θεό έχει ουσιαστική σχέση. Με πλησιάζεται. Και τι σημαίνει αυτό. Μα νιώθω ότι χάρη του Θεού. Ποιο είπε ότι είναι χάρη τη Θεό αυτό το πράγμα και δεν είναι σημαντικό παραμύθι. Ένα ψυχολικό παραμύθι. Μια συγκίνηση της ευαισθησίας του χαρακτήρου σου. Οι δυνατότητες λοιπόν αυτές είναι κάτι διαφορετικό και περισσότερο. Αυτό λοιπόν όταν ο άνθρωπος έχει αυτή την αναφορά προς τον Θεό. Έτσι, αυτό που είπαμε παίρνει, σχετίζεται με την αγάπη του Θεού, ανοίγεται προς τον Θεό βαθιά εσωτερικά. Αυτό που γεύεται ο άνθρωπος, αυτό που εισπράττει ο άνθρωπος, αυτό που γίνεται ο άνθρωπος είναι κάτι πολύ διαφορετικό και πολύ περισσότερο από μια φυσική συναισθηματική νοημοσύνη που έχει ένας άνθρωπος ή κάποιες ψυχολογικές γνώσεις αναλυτικές για να καταλάβει τον εαυτό και τον άλλο. Είναι τελείως διαφορετικό αυτό το πράγμα. Γιατί η συναισθηματική ακόμα νοημοσύνη μπορεί να έχεις, σε παίρνεις μέχρι νόση επίπεδου. Καταλαβαίνει τον άλλο, προσπαθεί να συνδεθεί μαζί του, αλλά το επίπεδο συνάντησης εξαρτάται από την υπαρξιακή αναζήτηση και το υπαρξιακό υπόβαθρο γιατί μπορεί να ξέρει τον άλλον από μια συναισθηματική νοημοσύνη τις σκέψεις του, τα συναισθήματά του, πώς κινείται αλλά το κορυφαίο και κύριο είναι τι είναι ο άλλος και τι είμαι εγώ και σε επίπεδο θα συναντηθούμε αν το υπαρξιακό μας υπόβαθρο είναι σε ένα επίπεδο ε, εντάξει, μέχρι να αναλύσουμε ταιριά οικονομικά και τα συναισθηματικά και τα ερωτικά και όχι παραπέρα, εκεί θα συναντηθείς η, συναισθη... η ικανότητα της συναισθηματική σου ε, νοημοσύνης θα ξοδευτεί σε αυτό το επίπεδο δεν μπορείς να πεις παραπάνω δεν μπορείς να πεις παραπέρα αυτό προϋποθέτει την προσευχητική διάσταση δηλαδή την προσωπική σχέση με τον Θεό Να δούμε τώρα τα πάθη και θεωρούμε και πιστεύουμε πως ένα από τα μεγαλύτερα πάθη που εκφράζει την φιλαυτία μας είναι η κτητικότητα και θα εξηγήσουμε αναλυτικά πως γίνεται αυτό και πως λειτουργεί τα πάθη καταρχήν ερμηνεύονται πως ως αιμονή ή εξάρτηση και είναι υποκατάστατα σχέσεις όταν ο άνθρωπος δεν έχει πραγματική σχέση βρίσκει υποκατάστατα για να καλύψει αυτό το κενό της απουσίας της σχέσης και δημιουργεί εξαρτήσεις, δεσμεύσεις και εμμονές. Στην ουσία λοιπόν τα πάθη είναι ένα γέμισμα του εσωτερικού μας καινού και των ελλείψεων που, που προκαλεί η προσωπική ενισορροπία. Α δούμε λοιπόν πρακτικά το πάθος της συσκτητικότητας. Όποιος νομίζει ότι δεν έχει αυτό το πάθος λέει ψέματα στον εαυτό του. Όλοι το έχουμε. Λίγο ή πολύ. Πρέπει να το δούμε, να το παλέψουμε. Στο βαθμό που το παλεύουμε αυτό οριμάζουμε και εμείς και η σχέση. Και σε αυτό το σημείο μαθαίνουμε να αγαπούμε και μαθαίνουμε και το μυστήριο της ελευθερίας της προσωπικής σχέσης. Λοιπόν, το πάθος τη προϋποθέτει συναισθηματική ή καλύτερα, υπαρξιακή ανασφάλεια. Τι σημαίνει αυτό. Όταν, δεν νιώθω, ανασφα... όταν νιώθω ανασφαλή συναισθηματικά, δηλαδή νιώθω ότι δεν, μπορώ, δεν, δεν μπορούν εύκολα να με αποδεχθούν οι άνθρωποι και να με αγαπήσουν όπως πραγματικά είναι, αυτό μου γεννά την ανάγκη να εξασφαλιστώ από κάποιον, από κάτι. Κάτι που θα είναι δικό μου από το οποίο θα ορίζω την προσωπική μου αξία. Αν νιώθω υπαρξιακή ανασφάλεια, που σημαίνει μπροστά στο μυστήριο του θανάτου νιώθω ένα απέραντο κενό και νιώθω μπροστά μου ένα απέραντο τίποτα, χωρίς νόημα ζωής, πρέπει να βρω κάτι δυνατό στο οποίο να στηριχθώ. Αυτό το δυνατό επειδή δεν έχει διάρκεια, τότε διαρκώς το ανανεώνω. Και έχουμε τώρα, τότε την ανανέωση των παθών. Υπάρχουν λοιπόν μιονεξίες μέσα από αυτά που προσπαθούμε να ξορκίσουμε, να απομακρύνουμε, να αρνηθούμε με την λατρεία του εαυτού μας. Προσπαθούμε λοιπόν να δημιουργήσουμε τις συνθήκες να λατρεύεται ο εαυτό μας, να μας λατρεύσει ο άλλος για να μπορούμε και εμείς να παραδεχόμαστε τον εαυτό μας. Τη λατρεία λοιπόν του εαυτού μας τη λαμβάνομαι από τους άλλους για να νιώθουμε σίγουροι για τον εαυτό μας. Ο άλλος τότε τι γίνεται αυτόματα ξεκινώ λοιπόν έναν αγώνα επικράτησης δηλαδή να κερδίσω τους άλλους. Αφού αγωνίω για να λατρεύουν τον εαυτό μου ποιος θα το λατρεύσει ο άλλος. Τι κάνω ξεκινώ έναν αγώνα να κερδίσω τους άλλους. Να τους κατακτήσω. Ο, όταν λοιπόν ο άλλος είναι ε, μια ευκαιρία κατάκτησης και να τον κάνω δικό μου, δηλαδή να με αναγνωρίζει, δηλαδή να, να με δηλαδή για να νιώθω καλά εγώ, για να ξεπεράσω τις μενεξίες μου και τις ανασφάλειες μου, τότε ο άλλος πάβει να είναι πρόσωπο για μένα, δεν τον πλησιάζω ω πρόσωπο, αλλά ως ευκαιρία κέρδους, έστω συναισθηματικού. Άρα ο άλλος από πρόσωπο γίνεται αντικείμενο. Άρα ο άλλος από πρόσωπο γίνεται πελάτης. Έτσι δεν μπορεί να ακοδομηθεί σχέση. Δεν με διαφέρει λοιπόν τι είναι ο άλλος, ποιος είναι ο άλλος, αλλά με ποιον τρόπο θα τον κατακτήσω και θα τον κυριεύσω και τι κέρδος μπορώ να έχω από αυτό. Τι σημαίνει λοιπόν για μένα ο άλλος είναι μια ευκαιρία κέρδους. Τι μπορώ να κερδίσω από τον άλλο έτσι τον προσεγγίζω, έτσι τον βλέπω. Αυτό μπορεί να συμβεί και στις φαινομενικά πιο ιερές και εξευγενισμένες σχέσεις. Αφορμή κτητικότητας είναι ο κάθε τι που με κάνει να νιώθω ότι γίνουμε κάτι, ότι αποκτώ υπόσταση. Οτιδήποτε λοιπόν με κάνει να νιώθω ότι αποκτώ υπόσταση αυτό Μπορώ να το χρησιμοποιήσω για την ισχυροποίηση της ιδέας του εαυτού μου. Και αυτό καλείται περιουσία. Περιουσία μου. Αυτό μπορεί να είναι ένα έργο, μία ιδέα, μία άποψη. Μπορεί για παράδειγμα να το πούμε πιο πρακτικά για να το καταλάβουμε. Ας πάρουμε μία γυναίκα που περνούν τα χρόνια της και αγωνία να κάνει ένα παιδί να κάνεις ένα παιδί το πιο όμορφο πράγμα το πιο ευγενικό πράγμα πως μπορεί να λειτουργήσει η ευκλητικότητα να το δούμε όταν η γυναίκα λοιπόν νιώθοντας ότι περνούν τα χρόνια της και πρέπει να κάνει παιδί για να τιμήσει την φύση της τότε το παιδί δεν είναι καρπός σχέσης και χυλίσματο αγάπης αλλά ανάγκη να ικανοποιηθεί η φύση της να λέει να καλυφθύνουν φύστας υπάρχει κάτι πολύ βαθύτερο αν λοιπόν εκ των το παιδί είναι η ανάγκη μου να εκανοποιηθεί η φύση μου άρα δεν είναι αποτέλεσμα αγάπης και ελευθερίας άρα είναι αναγκαιότητα οτιδήποτε είναι αναγκαιότητα δεν είναι σχέση και τι συμβαίνει λοιπόν Προφα... Προ... προφασίζεται η γυναίκα ότι κάνω ένα παιδί για να καλύψω την φυσική μου ανάγκη για να βρω την ισορροπία μου αλλά περισσότερο υπάρχει για να καλυφθούν τα συναισθηματικά κενά και να καλυφθεί η ψυχολογική ή η υπαρξιακή ανία δηλαδή να καλυφθεί αυτό το κενό ζωής, αυτή η διαφορία που έχω για τη ζωή το παιδί λοιπόν, η γέννηση του παιδιού, είναι το χρησιμοποιεί για να καλύψει η γυναίκα την καθημερινή της ανία και την συναισθηματική της μειονεξία. Να λοιπόν, το, ένα, το πιο ιερό γεγονός, πώς μπορεί κανείς το χρησιμοποιήσει για να το λειτουργήσει κτητικά και να νιώθει την προσωπική του αξία. Δηλαδή θα χρησιμοποιήσει το, το παιδί-γυναίκα για να νιώσει καλύτερα. Και έτσι γίνεται η πυρουσία της και το κτήμα της. Γι' αυτό το λόγο, όταν ε, η γυναίκα έχει αυτή τη δυσκολία και με αγωνία γεννήσει ένα-δυο παιδιά, αν δεν και δεν το διορθώσει αυτό το πράγμα, Καταστρατηγή, την ύπαρξη, την ελευθερία, την ιδιαιτερότητα και την κλίση του παιδιού. Αυτό που του έδωσε ο Θεός του παιδιού, η γυναίκα το, το, το, το, το, το καταστρατηγεί. Μα δεν έχει πλάκα. Ποιος από μας δεν άκουσε κουβέντες από τους γονείς του. Πρόσεξε μη σε εκμεταλλευτού. Πρόσεξε μην εκτεθείς. Και πόσοι γονεί δεν νιώθουν έπαρση για τον εαυτό του, για του επένου και τι επιτυχίε των παιδιών του. Όταν, ξέρετε, η κτητικότητα δεν είναι κάτι που έρχεται χωρί λόγο. Όταν μαθαίνουμε στου επένου, μα επεινούν οι άνθρωποι για τα κατορθώματά μα. Σιγά-σιγά γεννούμε μια ιδέα για τον εαυτό μα μεγάλη. Μπορεί αυτή να την πολεμήσουμε εύκολα αργότερα. Θέλουμε διαρκώ να ικανοποιείται αυτή η εικόνα. Και ο άλλο δεν είναι πρόσωπο για σχέση. Είναι ευκαιρία να μα τροφοδοτεί αυτή την ανάγκη που μάθαμε από μικρή να τη δεχόμαστε και να την τρέφουμε στον εαυτό μα. Μα έτσι γίνεται. Η κτητικότητα ξεκινά από του επένου. Ιάν δηλαδή κάνει σε ένα έργο και σου λέει ΑΒ, μπράβο, μπράβο, μπράβο, λες ποιο είμαι, βρε παιδάκι μου. Λε ότι εγώ είμαι ο παλιάνθρωπος. Μέσα σου δεν το πιστεύει. Και οπότε αυτό που σου λένε οι άλλοι για σένα είναι υπόστασή σου, είναι η χαρά σου. Και δεν ανέχεσαι κανεί να το προσβάλει και ζεις στις ψευδεστήσεις τότε. Όταν, λοιπόν, δεν βλέπουμε την πραγματικότητά μας ή την φοβόμαστε, βρίσκουμε τρόπους να την κουκουλώσουμε κάνοντα κάτι άλλο. Έχουμε, λοιπόν, την πραγματικότητά μας, την κουκουλώνουμε, κάνοντας κάτι άλλο. Αυτό, όμω το κάτι άλλο που κάνουμε... Να, δέστε, νιώστε μιονεξιά μειονεξία μου. Κάνω κάτι άλλο, για να μην τη δω. Αυτό που κάνω λοιπόν δεν έχει αλήθεια. Δεν είναι πραγματικό. Δεν είναι γνήσιο. Το κάνω με έναν άλλον τρόπο για έναν άλλο σκόπο από αυτό που φαίνεται. Όταν δηλαδή δεν είμαι καλά, θα αρχίσω τα κηρύγματα. Γιατί δεν νιώθω καλά στην προσέγγιση, δεν νιώθω καλά. Θα μαζέψω στον κόσμο. Να νιώθει η ωραία που τα λέει. Λοιπόν, αυτό που γίνεται δεν λέω ότι το κάνω για αποστολικού λόγου. Το κάνει διότι το κόσμος έχει ανάγκη. Αυτό είναι το παραμύθι. Η πραγματικό είναι εγώ δεν είμαι καλά με τον εαυτό μου. Δεν έχω την ισορροπία μου. Και κάτω, κάνω κάτι να νιώσω σημαντικός. Και όταν ήρθε άλλος και μου λέει ρε εσύ αυτό το κάνεις για απογοησμό, το κάνεις για για να καλύψεις κάποια άλλα πράγματα. Τότε θα βγει μεγάλη άμυνα. Γιατί δεν διακυβεύεται απλά η, η, η, η καλή μου γνώμη, φήμη αλλά κάτι άλλο, αυτό για μένα την ευχήρωσή μου να μείνω την κατάντια μου Και έρχεται άλλος μου το πάρει, κάτσε πως θα δουν αυτό μου γυμνό από αυτό το πράγμα Όταν ο, ο, η μάνα ζει από τα παιδιά της Γιατί δεν είναι καλά σχέση με τον άντρα τη, για παράδειγμα Αν κάποιος της πει μην είσαι κολλημένη με τα παιδιά σου Δεν θα ενοχληθεί γι' αυτό μόνο Γιατί αν ξεκολλήσεις από τα παιδιά της θα την πραγματικότητα της, δεν είναι καλά με τον άντρα τη. Και άρα αγωνία να προστατεύσει αυτό το γεγονό. Να πει όχι, δεν είναι κόλλημα από τα παιδιά, τα παιδιά μου έχουν ανάγκη. Τα εγκατέλειψε ο πατέρα του. Δεν ασχολείται μαζί του. Εγώ είμαι που προστατεύω. Και αν έχω τα αφήσει, θα γίνουν τα παιδιά. Φοβάται με την πραγματικότητα. Να λοιπόν καθένα μα έφτιαξε τέτοια τύχη. Τα οποία το δώσαμε μια μορφή φιλανθρωπία, προσφορά. Γιατί χωρί αυτό είμαστε γυμνοί με τον εαυτό μα. Είμαστε κακομύριδες με τον εαυτό μας. Έτσι είναι και οι σχέσεις ερωτικές. Έρχονται όχι να, δούμε, να αγαπήσουμε κάποιον για να βγούμε από τον εαυτό μας. Έρχονται να κουκουλώσουν πραγματικότητα του εαυτό μας. Γι' αυτό οδηγεί το άνθρωπο σε μια κτητική διάθεση. Αυτό λοιπόν που καλύπτει αυτό που κάνουμε είναι πολύ πιο ισχυρό από αυτό που φαινομενικά εξυπηρετεί. Είμαστε λοιπόν σφιχταγκαλιασμένοι με αυτό που κάνουμε, χάνοντας την ικανότητα να ακούμε και να βλέπουμε, για να μπορέσεις να, και να, βλέ... να ακούς και να βλέπεις, για να μπορείς να ακούς και να βλέπεις, πρέπει να βρει τον πραγματικό λόγο που κάνεις κάτι. Αν δεν το βρει, και δεν το ξεκαθαρίσεις αυτό το πράγμα, ότι βλέπεις και ό,τι ακούς. Θα το εξετάζεις με λάθος κριτήρια. Κλείνοντας έτσι περισσότερο τον εαυτό μας. Είπαμε και προηγουμένως, μια γυναίκα που δεν είναι καλά με τον άντρα της το ρίχνει το ενδιαφέρον της στα παιδιά και προσκολλάται προς αυτά. Γεννάται μια κτητικότητα. Δεν μπορεί να βρει το λόγο που οδηγείται εκεί για να θεραπεύσει. Ένας σύζυγος που είναι κουρασμένος με τη γυναίκα του, όχι γιατί το μουρμοράει, είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα του άντρα, το ονομάζει μουρμούρα, γκρίνια, είναι κάτι άλλο. Δυσκολεύεται ο άνδρας να κατανοήσει να, και να διαχειριστεί τη συναισθηματική συμπεριφορά της γυναίκας. Γιατί η γυναίκα ω πιο πολύπλοκή δεν στέλνει άμεσα μηνύματα γι' αυτό που βιώνει, στείλει έμεσα μηνύματα, διπλά και τριπλά. Και όπου δεν μπορεί να το καταλάβει ο άνδας του διαχειριστή Τι, τι κάνει μετά Το ρίχνει στη δουλειά Ή παραπασχολείται Βγαίνει διαρκώς έξω Ασχολείται με την εργασία του και την επιστήμη του Θα δείτε οι πιο καλοί επιστήμονε έχουν κακή σχέση με τη γυναίκα του. Αν θέλει κάποιον να κάνει καλό επιστήμονα <laughs> Ξεκίνα τα παλαβά σου Θα του κάνει επιστήμονα <laughs> Θα ασχοληθεί με κάτι άλλο Και αυτό θα είναι το κτήμα του αλλά και η επιστήμη θα είναι αυτό που είναι η περιουσία του. Πώς μπορεί λοιπόν να το παραδεχθεί ότι λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να βρει τους λόγους του που το οδηγήσαν, οδηγήσαν εκεί για να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Άνθρωποι με λήψεις ψυχολογικές ή πνευματικές, θέλοντα να καλύψουν αυτή την έλλειψη, να μην την πραγματικότητα αυτού, να έρθουν τίμοι αντιμέτωποι με αυτήν, τότε μπορεί να στα σταδιαδρομήσουν στην κοινωνία ως πολιτική και ως κοινωνικοί εργάτες. Οι πολιτικοί και οι κοινωνικοί εργάτες συνέδεσαν έχουν τις μεγαλύτερες μειονεξίες μέσα τους. Η πιο κόμπλε είναι η πολιτική και οι κοινωνικοί εργάτες, οι φιλάνθρωποι δηλαδή. Και μη θέλοντα να δουν τη μειονεξία τους, το καλύπτουμε φαινομενικά μια εικόνα ανθρώπου που σώζει τον κόσμο. Τόση πρώτα τον εαυτό σου. Δείσαι ότι σου γίνεται μέσα σου. Δηλαδή η ανάγκη ενό ανθρώπου να προβάλλεται, να φαίνεται ότι είναι σημαντικός παράχοντας στο γεγονός της κοινωνίας είναι ύποπτο. Κάτι δεν πάει καλά. Και αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι έχουν, ε, δύσκολα θα μπορούν να ευαθύνουν σε αυτό που κάνουν. Δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν το βάθο σε αυτό που κάνουν και μένουν στην επιφάνεια και δεν μπορούν εύκολα να σεβαστούν την διαφορετικότητα του άλλου του προσώπου ούτε επιτρέπουν εύκολα κανείς να τους αμφισβητήσει την ηγετική θέση φτιάξανε ένα οικοδόμημα χαρίς, χαρίς αυτούς ζουνε λοιπόν ποιο θα του αμφισβητήσει τον των ρόλων αυτός είναι ο εχθρός τους αυτός είναι η απειλή τους ποια λύση υπάρχει να το διαγράψω από τη ζωή μου να, το, να βρω έναν τρόπο είτε να απομακρυθώ από Αυτόν είτε να αγνοήσω αυτό που λέει και να προχωρήσω σε Αυτό που έμαθα. Ακόμη πιο τολμηρά να το πούμε. Ο πνευματικός. Όπως και οι γονείς. Τι κίνδυνοι μπορεί να υπάρξουν. Όταν, όταν χάσουμε την προσωπική μας αναφορά στον Χριστό και την πνευματική πορεία Και τι σημαίνει χάνω την πνευματική πορεία. Η πνευματική πορεία γίνεται ένα ηθικό ή κοινωνικό γεγονός και όχι οντολογικό, δηλαδή προσεγγιζόμενο εν Χριστό. Ποια είναι η διάφορα αυτού του πράγματος. Κανείς μπορεί να είναι παιδαγωγός, μπορεί να είναι γονιός, μπορεί να είναι πνευματικός. Και όταν χαθεί αυτή η διαφορα αυτου του πραγματος κανεις μπορει να ειναι παιδαγωγο μπορει να ειναι σύνδεση με τον Χριστό, δηλαδή η ζωή μας είναι εν Χριστώ, εν Χριστώ, εν Χριστή δηλαδή. Χαθεί αυτή η ζωντανή κοινωνία, τότε πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να δικαιολογήσουμε τον ρόλο μας. Και τότε προσπαθούμε τι, να το κάνουμε ηθικό γεγονό. Δηλαδή όλοι μας οι προσπάθεια προσπάθει να κάνουμε καλούς ανθρώπους. Ή να βοηθήσουμε τον κόσμο που πάσχει. Και έχει δυσκολίες ο κόσμος. Προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε αυτό, α, την, τον ρόλο μας και να υποκαταστήσουμε αυτό το πραγματικό που χάσαμε, που είναι το ουσιώδες από το οποίο αποκτούν περιεχόμενο και ουσία όλη μας η ζωή, με το ηθικό ή κοινωνικό γεγονός. Τότε, επειδή αυτό δεν μας καλύπτει, προσπαθούμε αυτό το κενό να το καλύψουμε με το πνευματικό έργο ή με τα πνευματικά τέκνα που καθίστανται η περιουσία μας και τα κτήματά μας. Και με τρόπον εξουσιαστικό τους δυναστεύουμε στο όνομα της υπακοής. Ποιος θα ήταν ο άλλος δρόμος, είτε είναι κανεί παιδαγός είτε γονιό είτε πνευματικός. Να σεβαστεί την ιδιαιτερότητα εκάστου του προσώπου. Αυτή να αναπτύξει, αυτή να εμπνεύσει. Πώ φαίνεται μια σχέση ή μια καθοδήγηση είναι άρρωστη, όταν λε πρακτικέ συμβουλέ Κάνει αυτό, κάνει αυτό, κάνει αυτό, και είσαι εντάξει, εγώ είμαι αυτό και αν θέλει. Χωρί να τον εμπνεύσει ζωή. Χωρί να του μεταδώσει ήθο ζωή. Χωρί να του μεταδώσει εμπειρία ζωή. Χωρίς να το μάθεις υπεύθυνα να αναλαμβάνει την ελευθερία του. Γιατί αν ο άλλος υπεύθυνα να αναλάβει την, του, την ελευθερία του, συγνώμη, δεν θα εξαρτάται από εμάς. Και εμείς δεν θα κάνουμε χωρίς περιουσία, χωρίς εξαρτήσεις. Μόνοι μας θα μείνουμε, δεν αντέχουμε. Δεν αντέχουμε μόνοι μας γιατί αυτό που ζούμε είναι ένα κενό. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Λοιπόν, να δούμε και άλλα παραδείγματα. Ο άνδρας και η γυναίκα που προβάλλουν τον ερωτισμό τους μπορεί στην ουσία να καλύπτουν την αναπηρία τους στον αγαπήσου ή τον φόβο τους για μια ουσιαστική αληθινή σχέση. Θυμάμαι παραδείγματα ανθρώπων που λέγανε ότι όλα παντρευτούνε και όλο μπλέκανε σε, σε σχέση που δεν δουλούσαν σε γάμο. Παράδοξες σχέσεις. Γιατί τι σημαίνει αυτό, ότι ο άνθρωπος φοβόταν τον γάμο και την ευθύνη μιας προσωπικής σχέσης αλλά δεν μπορούσε να παραδεχθεί στον εαυτό του αυτό το γεγονό την έθελε σχέση και δημιούργησε τέτοιες αδιέξοδες σχέσεις. Λοιπόν, όταν ο άντρας και η γυναίκα προβάλλουν τον ερωτισμό τους στην ουσία λοιπόν κρύβουν τον φόβο τους για μια αληθινή ουσιαστική σχέση και την αναπηρία τους να αγαπήσουν ο άνδρας που θέλει να αποδείξει τον ανδρισμόν του με την ικανότητά του στην τεχνική της ερωτικής επαφής στην πραγματικότητα είναι σαν να λέει φοβάμαι να ανοιχτώ στον άλλο, στην γυναίκα για να τη γνωρίσω αληθινά φοβάμαι να ανοιχτώ στη γυναίκα, να αποκαλύψω τον εαυτό μου γιατί φοβούμε ότι θα ιτηθώ ποια είναι η ιτα θα φανώ κατώτερος από αυτό που πιστεύει ότι είμαι Προκειμένου μην φανώ κατώτερος από αυτό που πιστεύει ότι είναι Και χάσω την προσωπική μου αξία Βρήκα έναν τρόπο που είναι χειροπιαστός Και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση Την επιβιτορική μου ικανότητα Που αυτό τη σημαίνει δυσκολία να ανοιχτώ και να σχηματίσω σχέση. είδατε λοιπόν ότι μπορεί και η ερωτική επαφή να είναι ένα κουκούλωμα της πραγματικής σχέσης και αγάπης άρα εδώ λειτουργεί κτητικά ο έρωτας δηλαδή πρέπει να είναι κτήμα μου η γυναίκα να την κυριεύσω να την κατακτήσω και αυτό τι δηλώνει ότι δεν έχω δεν πιστεύω ότι έχω κάτι όμορφο να προσφέρω και προσπαθώ να κυριεύσω την άλλη, να την κάνω δική μου, όπως το, το αυτοκινητό μου. Δεν έχω κάτι όμορφο να δείξω. Δεν εμπιστεύω τον μου. Δεν μου. Δεν μου βγαίνει, δεν μου βγαίνει μέσα στη δικασία της αγάπης. Δεν με εμπνέει ίσως και η γυναίκα. Φοβούμαι να, να βγάλω αλή, την αλήθεια του εαυτού μου και τότε προσπαθώ να δείξω τη δύναμη με άλλου τρόπους. Τότε, τι γίνεται, η γυναίκα δεν είναι το πρόσωπο που αγαπώ είναι αυτή που με καταξιώνει στην οποία επιβεβαιώνομαι και ένας αντικειμενικός τρόπος επιβεβαίωσης είναι αυτή η ερωτική σχέση ή αν θέλετε καλύτερα η επιβητορική ικανότητα. Τότε η επιβιτορική ικανοτητα τοτε είναι το απόκτημά μου όπως το αυτοκίνητο. Γι' αυτό Άμα σου κλέψουν το αυτοκίνητο, τι γίνεται, πώς αντιδράει κανείς, με τον τρόπο που αντιδράει να του κλέψουν το αυτοκίνητο, Αντιδρά και με τον ίδιο τρόπο όταν απατηθεί. Δεν δίνω περιθώρια ελευθερία στον άλλον, πνίγω και αρρωσταίνω αν μου την πάρει κάποιο άλλος. Υπάρχει τώρα ένα πάθος, τότε ξυπνάει λιωτερωτικό πάθος. Το ήξερα ότι δεν μπορούσα να καταλάβω ότι την αγαπούσα τόσο πολύ, βρε παιδί μου. Ότι μου τόσο πολύ ερωτευμένος. Τίποτα, απλώς στήχθηκε ο εγωισμός που έχασε το αυτοκινητό σου. Και πώς είναι δυνατόν ότι το, το αυτοκινητό μου κάποιος άλλος. Είναι δυνατόν, μα δεν το αντέχω. Βρε, το ήξερα ότι είναι τόσο ανήθηκε, δεν το φανταζόμουν και τόσο πολύ. Και αρχίσαι τότε κατηγορεί γυναίκα γυναικότητα, η αιτία αυτού του πράγματος. Και τότε θα, ορί... θα χαρακτηρίσω την γυναίκα ως γυναίκα του δρόμου ανέντιμη για να καλύψω τη δική μου αναπηρία που την οδήγησε εκεί γιατί δεν ήμουν ξεκάθαρος. Δεν ήμουν ανοιχτό, δε ήμουν σχέση. Και τότε θα γεννηθεί η έχθρα και το μίσος και θα καταλάβουμε ότι δεν υπήρχε αγάπη αλλά υπήρχε συμφέρον και εκμετάλλευση. Το συμφέρον και εκμετάλλευση είναι η κτητικότητα. Είναι οι εκδηλώσεις της κτητικότητος. Να πάρουμε τώρα τη γυναίκα. Η γυναίκα που θέλει να λατρεύεται. Γιατί θέλει να λατρεύεται η γυναίκα. Γιατί πρέπει να αυξήσει τις μετοχές της στο χρηματιστήριο του ναρκισισμού. Να είναι η μοιραία γυναίκα απόλυπη αυτής τα πόδια της. Και αυτούς που θέλει και αυτούς που δεν θέλει. Και ιδιαίτερα αισθάνεται ερωτική έλεξη σε αυτό που την αγνοεί. Είναι σε ένα γραμματόσημα. <Κι> Όσο αυτήν είναι στόσο κολλάνε. <Κι> λοιπόν, θέλει να την κολακεύουν οι άλλοι. Οι πάντες. Θέλει να την κολακεύουν οι πάντες. Δεν είναι τυχαίο που η γυναίκα συνήθως ερωτεύεται. Όχι τον άντρα, αλλά τον έρωτα του άντρα προς αυτή. Η γυναίκα δύσκολα ερωτεύεται σε γυρνό πρόσωπο. Αλλά τα λόγια του, τον έρωτα του και το πάθος του για αυτήν. Δεν τι κάνει, Είναι μια μορφή αυτοερωτισμού αυτό. Δεν είναι έρωτα, δεν είναι αγάπη. Κάνει παιχνίδι με τα βλέμματα και το ενδιαφέρον των ανδρών και παραδίδεται ερωτικά μόνο και μόνο για να νιώσει υποθητή. Δεν συμβαίνει σε όλε Μιλάμε για την κτητική εκτροπή, γιατί θα μα πουν γυναίκε τώρα. <ΛΣ1> λοιπόν, μιλάμε για την εκτροπή, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε. Είναι λοιπόν. Στην γυναίκα μια παθητική κτητικότητα ενώ στον άντρα μια ενεργητική κτητικότητα Δεν θέλει να χάσει να στερηθεί τίποτα Ότι και αυτό που λένε τη γυναίκης είναι πιο εγκρατής από τους άντρες είναι μύθος αυτός μύθος, το ξέρετε Γιατί ο άντρας με διαφορετικό λόγο και η γυναίκα με διαφορετικό λόγο υποκύπτει σε μια εκτροπή Αν δηλαδή πιάσει τη γυναίκα και την μια καλή κουβέντα και την πεις είναι στα χέρια σου τελείω. Θα αρχίσει να φτιάχνει με το μυαλό της. Όταν λοιπόν ένας από αυτούς που κέρδισε την αγνοήσει αυτούς που κατέκτησε τότε θα, επαναδιεκδικη... θα τον επαναδιεκδικήσει με ένταση και σκηνές ζήλιας και, και κακότητος. Αυτό φανταζόμαστε πως δεν είναι αγάπη, έτσι δεν είναι. Αλλά γιατί συμβαίνουν όλα αυτά, τι σημαίνουν όλα αυτά. Στην ουσία θα μπορούσαμε να πούμε ότι παίζεται ένα παιχνίδι εξουσίας, ανταγωνισμού. Αλλά τι σημαίνει ότι είμαστε τόσο κακοί, ανήθικοι. Όχι, ούτε κακοί είμαστε, ούτε ανήθικοι. Ούτε εντοπίζουμε το πρόβλημα εκεί. Αλλά στο ότι είμαστε παιδιά που δεν θέλουμε να μεγαλώσουμε βολευτήκαμε σε αυτά που μας έρχονται και σε αυτά που νιώθουμε και η αγωνία μας είναι πως θα νιώσουμε όχι πως θα εξελιχθούμε όχι πως θα αναπτυχθούμε όχι πως θα οριμάσουμε όχι πως θα μάθουμε να αγαπήσουμε και να αγαπούμε και θέλουμε να αυτοαπασχολούμεθα με τον εαυτό μας με τα καμώματά του και τα πείσματά του μέσα στην ανοριμότητά μας δεν καταλάβαμε ότι η γλύκα της ζωής είναι στην αγάπη και την ελευθερία. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά ζωής. Αυτό είναι ζωή. Η αγάπη και η ελευθερία. Να έχεις τέτοιου είδου αγάπη που νιώθεις ελεύθερος. Δεν φοβάσαι μη τον άλλο. Δεν αγωνιάς μη χάσει τον άλλο. Δεν ζηλεύει. Αυτό είναι, ε, είναι εκπαλωσία η ζήλια είναι ε, σύμπτωμα κτητικότητος όταν αγαπάς τον άλλο θέλεις να του δώσεις ελευθερία θέλεις να είναι καλά Βγαίνει από τον εαυτό σου όταν ο άλλος σε αγαπά και η αγάπη του σε ελευθερώνει πότε σε ελευθερώνει όταν σε αποδέχεται έτσι όπως είσαι δεν σε πνίγει με τα πρέπει του δεν σε πνίγει με τις ανασφάλειές του τι ζήλιες του Τις αγωνίες του. Αλλά υπάρχει μια συντροφία, μια συνοδηπορία μέσα στην αλληλοκατανόηση, μέσα στην αλληλοπεριχώρηση, μέσα στην αλληλοπαραδοχή. Αυτό για να γίνει που ακούγεται όμορφο. Είναι άσκηση καθημερινή, είναι πόνος καθημερινός. Η κτητικότητα είναι ο είδος αυτός μας, είναι η φιλαυτία μας. Και πρέπει το ξεκολλήσουμε από πάνω μας. Με κάθε ευκαιρία το αναγνωρίζουμε και το πολεμούμε. Και να πώς ξεπερνιέται αυτό όταν αναπτυχθούμε στην αγάπη. Όταν βγούμε από το λογισμό μας, βγούμε από τη μειονεξία μας, βγούμε από τη σύγκριση και προσπαθήσουμε να εκτιμήσουμε και να αγαπήσουμε τον άλλο έτσι όπως είναι. Να βγούμε όσο είναι από το συμφέρον μα όταν υπάρχουν συγκρούσεις σχέσεις ζήλειας και λογισμή τι είναι όλα αυτά δεν είναι το πρόβλημα η, ζή... η σύγκρουση είναι σύντομα η σύγκρουση ούτε λύνεται το πρόβλημα αν πεις διατητή σε μια σύγκρουση αλλά πρέπει να βρεθούν οι λόγοι της σύγκρουσης που είναι αυτό το πράγμα ότι δεν ξέρουν να αγαπούμε ότι δεν είμαστε θα να χάσουμε κάτι δεν είμαι θα δια... καταρχήν διατεθειμένη να παραδεχθούμε ότι δεν είμαι ο Θεός ή η Θεά για τον άλλον. Δεν φανταστείτε λοιπόν ένας άνθρωπος που, έναν άνθρωπο που τον αγαπούμε να καταλάβουμε ότι αγαπά κάποιο περισσότερο από εμά. Θα το αντέξουμε, ή παραδείγματο κάποιο περισσότερο από εμάς Θα το αντέξουμε, εκείνη είναι όλη η ιστορία. Θεωρητικά λέμε ότι αντέχουμε. Όταν όμω αυτή η συγκεκριμένη στιγμή. Που νιώσουμε. Πώ αντέχει αυτό το πράγμα. Έχουμε τέτοια μειονεξία μέσα μα που θέλουμε να είμαστε οι πιο αγαπητοί για όλου. Γίνεται αυτό, μα δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Καθένα έχει ένα δικό του τρόπο προσέγγιση, ένα δικό του πρόσωπο, μια δική του πορεία ζωή. Είναι κόλαση αυτό το πράγμα. Να θέλει να είσαι ο αγαπητότερο για τον άλλο, πιο αγαπητό. Δεν αντέχει. Αν αισθανθούμε ότι. Ε, αγαπάει κάποιο περισσότερο από εμάς, σκάμε παρόλο που αγαπάει και εμάς. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Δεν είναι η μενεξία. Αντί να χαρούμε τα πράγματα της όπως έχουνε. Λέει κάπως τον Άγιο Σιουλανό τον υπερήφανο ο Θεό και στον Παράδεισο θα βάλει, θα το βάλει θα λέει γιατί δεν είμαι εγώ πιο προστά από τον άλλον. Δεν έχω πόδι, τα πράγματα. Μα πώς μπορείς να ανέχεσαι τον άλλον να είναι πιο αγαπητός από εσένα ή αν το ξεπεράσει και πεις α χαίρομαι που τον αγαπάει. Ας τον αγαπάει πιο πολύ από εμένα. Χαίρομαι που τον αγαπάει και έχουν σχέση. Αμέσως και εσύ είσαι ενταχμένος σε αυτήν την σχέση, σε αυτό το επίπεδο σχέσεως. Μπαίνεις και σε, αυτή, σε, αυτή, σε αυτά τα πρωτεία της αγάπης. Συμμετέχει και εσύ σε αυτά τα πρωτεία αγάπης. Λοιπόν, αγάπη και ελευθερία είναι να βλέπουμε τον άλλο να προκόβει περισσότερο από εμάς και να χαιρόμαστε. Ωραία θεωρία. Να βλέπουμε τον άλλο προκόβει περισσότερο από εμάς και να χαιρόμαστε. Αυτό είναι αγιότητα. Αλλά να ας δείξουμε και λίγο την κατεύθυνση προς τα εκεί όσο πάμε. Όσο πάμε. Για να ξέρουμε το μέτρο μας. Εμείς κάνουμε αν ο προκόψει. ιδίω αν είναι αυτός με τον οποίο είμαστε ερωτευμένοι. Γιατί στον ερώτημα υπάρχει ένα παιχνίδι ανταγωνισμού. Η ζήλια, η αντιπαλότητα ή ο ανταγωνισμός να γίνουν σεβασμός και τιμή και σχέση είναι αληθεία και ελευθερία. Αληθινή δηλαδή και ελεύθερη σχέση. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα όμως. Το είπαμε. Θεωρητικά. Πώς μπορεί να γίνει. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αν δεν αγαπήσουμε τον πόνο και τον ψυχικό και τον πνευματικό και νιώθοντας τον πόνο αν δεν να αφαιθούμε με συντριβή στον πλούτο της αγάπης του Θεού. Τι σημαίνει αυτό. Ψυχικός πόνος είναι να νιώθεις τα χάλια σου να νιώθει ότι τελικά όλο δεν σε αποδέχεται όπω θα ήθελε, να γνωρίζει τι σου γίνεται μέσα, σου να σου διοπιστώνει, να φύγανε τα άλοθη και τα ναρκωτικά σου και να καταλάβει τι γίνεται και να πονάς Είναι πόνο να καταλαβίνει τα χάλια σου. Είναι πόνος να νιώθει ζήλια. Δηλαδή, να, ε, ε, να, να, να αποδεχθεί όμω αυτόν τον πόνο. Είναι πόνος να νιώθει την απουσία νοήματο στη ζωή. Να νιώθει το κενό του Θεού. Αυτόν τον πόνο λοιπόν να τον κρατήσουμε και να καταθέσουμε με συντριβή στην αγαπη του Θεού όχι να βρούμε τρόπο να τον κουκούλωσουμε, όχι να βρούμε τρόπο να δραπετεύσουμε την πραγματικότητα μας και τον πόνο μας. να ζήσουμε τον πόνο και να φεύγουμε στην αγαπη του Θεού να αφήσουμε κατά μέρο τους λογισμούς τις δικαιολογίες τις ιδέες μας και να καταθέσουμε τις αναπηρίες μας και αυτά που καταλαβαίνουμε και αυτά που δεν κατανοούμε να τα καταθέσουμε έτσι στον Θεό να μας δώσει ο Θεός καρδιά και να μας αποκαταστήσει το πρόσωπό μας <κυρίζει> τι σημαίνει να μας δώσει καρδιά να μας δώσει μια άλλη αίσθηση ζωής να καταλάβουμε ότι ο περιεχόμενο ζωής δεν βρίσκεται στο να μας λατρεύει ο άλλος αλλά από τη λατρεία του κόσμου υπάρχει κάτι πιο ίσχυρο που το ξεπερνάει η αίσθηση και η εμπειρία της αγάπης του Θεού. μια εμπειρίας που νικάει τον χρόνο και τον θάνατο. Όταν δεν έχουμε αυτή την εμπειρία τότε θα ασχοληθούμε με αυτά τα πράγματα για να βρούμε την καταξιωσή μας. Να καλύψουμε τα κενά μας. Όταν για μας ο θάνατος είναι κάτι τρομερό. Και πατούμε μέσα στο κενό και ζούμε έναν υπαρξιακό μετεωρισμό. Κατανάγκη πρέπει να βρούμε ένα ψέμα να σταθούμε στα πόδια μα. Και αυτό είναι το ψέμα στη διαπροσωπική σχέση αυτού του επίπεδου. Η κτητικότητα είναι το ψέμα. Είναι απάτη στη σχέση. Και έχουμε ανάγκη αυτό το ψέμα για να πατήσουμε στα πόδια μα και να ε, κορδέψουμε τον εαυτό μα. Γιατί έτσι θα πραγματικά στα πόδια και στην αγάπη του Θεού. Όταν όμω ο άνθρωπο γεμίσει από τον πλούτο τη αγάπη του Θεού, είναι ελεύθερο, δεν νοιάζει για τίποτα. Δεν τον νοιάζει να τον αγαπούν. Η αγωνία του είναι να αγαπήσει. Δεν είναι ελευθερία αυτό το πράγμα. Ή αν είμαστε εγκλωβισμένοι στην αγωνία να μας αγαπήσουν άλλοι ανθρώποι θα πούμε σε όλο αυτό το λούκι που περιγράψαμε. Αυτή την κόλαση. Αν όμω δούμε την αγαπη, αγωνία μας είναι να δώσουμε αγάπη. Ελευθερωνόμαστε. Θέλουμε την προκόπη του άλλου. Θέλουμε την καταξίωση του άλλου. Να νιώσουμε λοιπόν ότι ο Θεός μας καταλαβαίνει και ότι μας παραδέχεται και μας αγαπά. Να γίνουμε εν Χριστό ένα με όλους. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, Κοιτάξτε, να γίνουμε ένα με όλους δεν είναι μια ρομαντική κουβέντα. Ούτε ένα, μια έτσι, ηθική πρόταση που θα κατακτήσουμε. Ε, οντολογικά γίνεται αυτό. Τι σημαίνει οντολογικά. Γι' αυτό σαρκώθηκε ο Χριστός. Γι' αυτό πήρε την ανθρώπινη φύση. Όταν ενωνόμαστε με τον Χριστό, ενωνόμαστε με την ανθρώπινη φύση, ενωνόμαστε με όλου του ανθρώπου. Είμαστε ένα με όλου τότε. Όχι γιατί το καλλιεργήσαμε μέσα μα, έτσι το δουλέψαμε ψυχολογικά και κάναμε εκείνο και το άλλο και πρόσφατα θα αγαπήσω και τον ένα και τον άλλο και μετά τον άγνωστο πώ τον αγαπήσω. Όταν ενωθείς με τον Χριστό, αγαπάς όλη την ανθρωπότητα. Όλο τον άνθρωπο. Στο πρόσωπο Χριστού είναι όλο ο άνθρωπο. Γι' αυτό υπάρχει δυνατότητα θέωσή μα. Γι' αυτό υπάρχει δυνατότητα ένωση μα με τον Χριστό και με κάθε άνθρωπο. Όταν ενωνόμαστε με τον Χριστό, εξαιτία τη ενανθρώπησή του, ενωνόμαστε με κάθε άνθρωπο. Γι' αυτό ένα τέτοιο άνθρωπο μπορεί να ανθρώπου μέσα στην καρδιά του. Όταν λοιπόν ενώνεσαι με κάποιον, αληθινά έτσι δηλαδή, δεν μπορεί να λογαριάζεις τον άλλο για κτήμα σου, αν η ένωση είναι ουσιαστική δηλαδή όταν ενώνεσαι με τον άλλο καταργείται ο κίνδυνος της κτητικότητας. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε μέχρι εδώ. Πατέρα, επίσης, Βεβαίως. Κάνουμε ευκολίες. Συγγνώμη. Με το. Μαναβάτως της κτητικότητας το Θεό δεν, δεν του που σημαίνει το καλού, το καλού, το μας, που ότι το το Που Το μου που λε, δεν απευθύνεται μόνο σε σένα όταν απευθύνεται σε όλο τον κόσμο. Ναι. Το μου είναι την ουσία. Καληνύχτα. Κανεί που θέλει να φύγει Θεό είναι, ήξερε την πελασίνο γάμο. Χαζό είναι. <Κι> Κοιτάξτε, η συνδυασία, η ανάγκη μια ιδιαίτερη σχέση είναι μια μορφία αδυναμία. Που ήταν έξω από αυτή την αδυναμία ο Θεό, ω τέλειο άνθρωπο. <Κι> λοιπόν, τότε να συνεχίσουμε λίγο ακόμα και. Τελ... Ναι. Άρα αυτή η αδυναμία που περιγράψατε προσεκτικά είναι το λόγο που κάνουν οι ιδιώτε σχέσει. Για να εξελιχθεί η σχέση και να οριμάσει μετά. Να προαχθεί. Συγγνωμή. Και στη σπηλιά, αν κάνεις, για να σταθεί πρέπει να έχει σχέση μέσα στην καρδιά σου. Μπορεί να είναι κοντά σου άλλος, αλλά πρέπει να είσαι ενωμένος με όλους, για να αντέξεις στη σπηλιά. Αλλιώς η σπηλιά είναι ένα εγωισμός, μία απομόνωση. Δεν είναι ανθρώπινο το ότι... Ο άλλο κάνει έναν εθελοντισμό για να, ε, να καλύψει κάποια, κάποια πράγματα από τον εαυτό του. Mm -hmm. Ναι, αλλά προσφέρει πια, πια, <coughs> ένα μεγάλο έργο. Για τον εθελοντισμό λε. Ο γάμο δεν είναι εθελοντισμό. <laughs> Ο γάμο είναι εθελοντισμό μετά από πέντε χρόνια. Γάμο. Κοίταξε, λες ότι ένας που κάνει θεολογισμό μπορεί να καλύπτει δικά του κενά και είναι τα και ότι είναι ένα... Γίνεται ένα πολύ μεγάλο έργο. Ο... Τα... Στους ανθρώπους που μπορεί να απευθύνει το θελούνται, πρακτικά, ψυχολογικά, το θέμα είναι και ο ίδιος που κάνει θεολογισμό να ωφεληθεί. Και δεν είναι, δεν είναι ωφέλεια το να νιώσει καλά για κάτι που έκανε, να νιώσει μια ευχαρίστηση, μια ικανοποίηση για αυτό που έγινε. Αυτό είναι ψυχολογικό γεγονός. Το θέμα είναι να εξελιχθεί ουσιαστικά, πνευματικά που πρέπει διαρκώς να ρωτά τον εαυτόν του γιατί το κάνει, πώς ξεκινήσε, πού πάει, ποια είναι τα ωριά του, να αφισβεί τον εαυτό του, να ακούει άλλους, να συνεργάζεται, να μην υποτάσει, να μην είναι προσωπική του ιστορία, να είναι προσωπικό του έργο και ταυτόχρονα να είναι σε διαρκή αλλά αφισβήτηση του εαυτού του και ταυτόχρονα να προσπαθεί με αυτό να καταλάβει καλύτερα την ύπαρξή του για να μπορέσει να έχει οφέλη Αλλιώς μπορεί ούτε να πάθει ζημία. Δηλαδή κριτήριο να γίνεται το κάθετη αφορμή προσωπικής του εξέλιξης, ανάπτυξης και βαθύτερων σχέσεων με τους ανθρώπους που συνεργάζεται έξω από ένα ψυχολογικό παύλα, πλαίσιο περάσαμε καλά και τραλαλα. Αυτό εδώ. Σαφώς μπορεί να κανείς να λέει γίνεται έργο. Ε, εντάξει. Ε, το θέμα δεν είναι απλώς να γίνεται έργο ε, έτσι εξωτερικά αλλά ουσιαστικά ο άνθρωπος μέσα από όλα αυτά να καταλάβει τι του γίνεται. χρησιμοποιεί αυτό να καλύψω άλλες δικές μου προσωπικές ανάγκες. Θα μπει είναι νόμιμο αυτό ψυχολογικά. Πνευματικά δεν είναι νόμιμο. Χρησιμοποιεί τον πόνο του άλλου για να νιώσω εγώ καλά. Πνευματικά δεν είναι αυτό όριμο. Γιατί έτσι οικοδομείται σιγά σιγά μια ιδέα του εαυτού μου δεχόμενος στους επένους, που χωρίς το καταλάβω, μπορεί να λέω ότι εγώ δεν είμαι τίποτα, αλλά μέσα μου να σχηματίζει μια ιδέα για τον εαυτό μου η οποία στη συνέχεια να μην αντέχει την αφισβήτηση και αυτό που κάνω να το φέρω κτήμα μου, περιουσία μου. Και εφόσον εκτίμα κτήμα μου περιουσία μου θα φέρει πολλά προβλήματα αλλά και αυτοί που το γεύονται μην εισπράττουν ελευθερία που είναι το απαραίτητο. Συνεπώς, το αποτέλεσμα είναι κάνω εθελοντισμό, αλλά και διαρκώς διαορθώνω τη στάση μου. Διορθώνω την καρδιά μου. Διορθώνω την θέση μου. Δεν πάβω το έργο μου, διορθώνω το έργο μου. Εσύ που έχεις παιδιά, αν είσαι κακός γονιός, δεν σταματάς να είσαι γονιός, διορθώνεις την ιδιότητά σου, τον τρόπο σου. Ο παπά που μπορεί να κακό κακός μένα. Δεν σταματάει να είναι παπά. Διορθώνει την ποιηματική του. Ένας εθελωτής μου είναι κακό εθελοντή. Δεν θα τον εθελωτή Διορθώνει την εθελοντική του προσπάθεια. Και κυρίω όσον αφορά τον εαυτό του. Να ρωτήσω κάτι για να βλέπουμε... Το... Είμαστε κομπλαρισμένοι. Δεν το καταλαβαίνουμε αυτός. Πώς λέγεται. λέω, πρέπει να υπάρχει πλήρη ελευθερία. Mm -hmm. Ο φίλος μας... Ο που είναι δίπλα βλέπει αυτή την αδυναμία με αγαπά ε, εγώ όμως δεν καταλάβω δεν είναι κλοντισμένο σε όλα αυτά έτσι δεν πρέπει εδώ λιγάκι να να σου πει ο παπάς να, okay. να σου πει ο παπάς <laughs> κοιτάξτε ε, εδώ θα σου πει στο, και αυτό είναι θέμα διακρίσης στο βαθμό που είσαι έτοιμος να ακούσεις και στο βαθμό που έχεις αυτιά να ακούσεις. Αν δεν έχει αυτιά και δεν μπορείς να ακούσεις δεν σου λέει γιατί θα έρθει μόνο σήκουρση και στην χωριά χωρίς λόγο. Άρα το, για να πει κάποιος πρέπει να καταλάβει τι γίνεται και δεύτερο αυτός που ακούει είναι αν να ακούσει. Αν είναι να ακούσει λες. Αν δεν είναι τίμος να ακούσει τον εν καιρό να ακούσει. Αυτό θεωρούμε γενικότερα όταν ε, δεν υπάρχει εκτεκτικότητα, προάγεται και η επικοινωνία. Όταν υπάρχει εκτεκτικότητα, δεν μπορεί να ε, ε, η κοινωνία βαθύνει. Γιατί όταν λέμε επικοινωνία, υπάρχουν διάφορα επίπεδα επικοινωνίας. επικοινωνία. Επαγγελματικά μπορούμε να πούμε την αργολογία, το κούτσοπολιό. Ένα επίπεδο είναι επιδερμικό επίπεδο επικοινωνία. Κάνουμε κούτσοπολιό, συζητούμε, χωρί να υπάρχει κακόβουλη διάθεση. Αυτό είναι το επιδερμικό επίπεδο. Το άλλο είναι σε επίπεδο πληροφοριών. Τι είπαν οι ειδήσεις, τι συμβαίνει στην κοινωνία, ποιο έτσι και ποιο αλλιώ, πληροφοριών. Αυτό είναι Υπάρχει όμως και το επίπεδο επικοινωνίας βαθιάς επίγνωσης που σημαίνει επικοινωνούμε με τον άλλο yeah. μεταδίδοντά του προσωπικά συναισθήματα και πεπιθήσει. Αυτό όμω για να γίνει, μια τέτοια επικοινωνία που είναι βαθιά επίγνωση. Που σημαίνει κοινωνία προσωπικών πεπιθύσεων και συναισθημάτων, αυτή η επικοινωνία προάγει την προσευχή. Και μια τέτοια επικοινωνία είναι καρπό προσευχή. Δηλαδή, χωρί αυτή την αναφορά, την προσευχητική, δεν μπορεί ο άνθρωπο να καταλάβει βαθύτερα τον εαυτό του και να τον κοινωνήσει με τον άλλον. Αν υπάρχει τέτοιου είδου επικοινωνία, σημαίνει υπήρχε προσευχή. Και είναι προσευχή αυτό το γεγονό και αν υπάρχει προσευχή αληθινή θα φέρει αυτό το άνοιγμα και αυτή τη βαθιά συνέστηση κοινωνία με τον άλλο. <και> Στον υδραυλικό το καλωριφέρο. <σχελίδι> δηλαδή ζητάς αυτόν που φαίνεται τη θέρμαση και κοινωνεί μαζί του. Πέρασε η ώρα την επόμενη επόμενη φορά. Την επόμενη δευτέρα πρώτη θέση. Διευχόμενα, Αγίο Πατέρων, η Μονίκη Σου Χριστέω Θεό, που ενελέσσουν και σώσουν οι